Ακουτε Radio Music Heaven, Music Heaven, Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ, Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο.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 Κυριακάτη και επισκέπτας Με το Χάρη Αρώνη Στο ραδιόφωνο του Music Heaven Κάθε Κυριακή 6 με 8 Μια ακόμη εκπομπή Κυριακάτικη Επισκέπτε ξεκινάει απόψε και έχω μεγάλη μεγάλη χαρά γιατί πέρα από μια υπέροχη φωνή και πολύ καλή δημιουργό, έχω δίπλα μου μια φίλη. Είναι η Πένι, η Παπα Καλησπέρα, Πένι. Καλησπέρα, Χάρη, καλησπέρα σε όλου. Να καλησπέρισουμε του ακροατέ του Music Heaven Radio, το Stimon, τον Στίμον, τον Κάπτε Μόργαν, την Κελίνα 8, την Έλενά μα, τον Κώστα Τσό και όλου του άλλου ντροπαλού επισκέπτε. Ε, Σα υποσχόμαστε ένα δίωρο που θα κυλήσει πολύ πολύ όμορφα και Στο οποίο δύο θα ακούσετε καταρχήν την πολύ πολύ φρέσκια δουλειά τη Πέννης με τίτλο Ονοτιά των Λίγων. Δηλαδή θα παρουσιάσουμε το φρέσκο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε. Ονοτιά των Λίγων, Πέννη. Ακριβώς. Ε, οπότε τι πιο <Σχει> φυσιολογικό να ρωτήσω ε, από πού, πώς σκέφτηκε τον τίτλο για αυτή τη δουλειά σου. Ε, πώς σκέφτηκα τον τίτλο. Συνήθω έχω θέμα με του τίτλου. <Σχει> ε, μου είναι πάρα πολύ εύκολο να γράφω μία μουσική. Και να καταθέτω αυτά που θέλω να πω ε, μέσω τη μελωδίας. Όταν έρχεται η στιγμή να βάλω τον τίτλο, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να συμπτύξω όλα αυτά που θέλω μέσα σε δύο λέξεις. Το καλό σε αυτή τη δουλειά ήταν ότι με βοήθησαν τα ίδια τα τραγούδια να βγάλω το δίσκο. Δηλαδή, το ομόνυμο τραγούδι που υπάρχει μέσα των λίγων θεώρησα ότι ήταν και λόγω τη εποχή που είμαστε και των πραγμάτων. Ε, όχι γιατί θεωρώ ότι μία κατηγορία που είμαστε λίγοι και οι άλλοι είναι οι πολλοί ή ότι εμείς είμαστε κάτι διαφορετικό είναι λίγο έτσι σαν λόγο πέγνιο δηλαδή το βάλαμε οπότε περισσότερο από το μόνιμο τραγούδι του δίσκου Πήρα την ιδέα να ονομαστεί ο Δίσκο Ονοτιά των Λίγων. Εμεί όμω δεν θα ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Θα ξεκινήσουμε, θα πάρουμε την φυσιολογική ροή του Δίσκου. Θα κάνουμε μαζί με του ακροατέ του Music Heaven Radio μια κανονική ακρόαση, σαν να παίρναμε το CD και βάζαμε τα τραγούδια με τη σειρά. Απλά εμεί θα κάνουμε και μπουρμπούρ, έτσι θα μιλάμε ανάμεσα. Περιμένουμε τα μηνύματά σα. Μπορείτε να πάτε κάτω εκεί, όπω ακούτε, που γράφει Στείλτε μήνυμα στο σταθμό. Ή ακόμη καλύτερα αν κάνετε login στο Music Heaven, να μπείτε στο δωμάτιο επικοινωνίας και να κουβεντιάζουμε εκεί. Λοιπόν, το σιτή αυτό ξεκινάει με το τραγούδι. Το σαγαπό. Θα το ακούσουμε και θα το πούμε αμέσως μετά. Το σαγκόμιο! ξεκίνημα δίσκου έτσι, με ακούσματα που συνδυάζουν αυτή την παράδοση στην οποία πατάει πολύ καλά η Πέννη Παπ Κωνσταντίνου, και με μια ματιά μας τόσο σύγχρονη και τόσο έτσι, ενδιαφέρουσα ε, παίρνει να μου επιτρέψεις να διαβάσω ε, λίγο έτσι λίγα πράγματα ε, από το βιογραφικό σου έτσι, για τον κόσμο που πιθανά δεν είναι, έχει τύχει να σε γνωρίζει. Λοιπόν, η Πένυπα Κωνσταντίνου είναι ερμηνεύτρια, μουσικό και συνθέτη. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα κλασική κιθάρας και θεωρία μουσική, ενώ μεγαλώνοντα ασχολήθηκε για ένα μικρό χρονικό διάστημα με το κλασικό τραγούδι και το μαντολίνο. Η πρώτη επαφή με την παραδοσιακή μουσική ήρθε σε ηλικία 19 ετών μέσω του Κάλμε, Κέντρο Εγαϊκών, Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών. Το καλά, έτσι. Κάλμε, Κάλμε. είναι. Ε... Είναι το τα αρχικά, Ναι, κέντρο αιγαίακών mm -hmm. και μουσικών εργαίων. Υπήρξε μέλος λοιπόν της χοροδίας Αιγαίου υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θεοφάνη Σουλακέλη. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής σε διάφορες δισκογραφικές παραγωγές όπου και γνώρισε τους δασκάλους της Ειρήνη Δερέμπαιη, παραδοσιακό τραγούδι και Κάρολο Κουκλάκη, πολίτικο λαούτο. Θα συνεχίσω το βιογραφικό, απλά να σχολιάσω ότι για τους ανθρώπους αυτούς, τους δασκάλους σου, ήδη τα είχαμε πει και στη, την προηγούμενη φορά που ήσουν εδώ και παρουσιάσαμε το, την προηγούμενη δισκογραφική σου δουλειά, Α, και για να μην φανεί σαν έλλειψη, έτσι, yeah. γιατί ξέρω πόσο αγαπάς και τιμάς τους δασκάλους σου. Λοιπόν, στα πλαίσια του προγράμματο Medi Musis που διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό οργανισμό Enhordes παρακολούθησε μαθήματα τραγουδιού με την εξαιρετική ερμηνεύτρια από την Τουρκία, Melihat Γκουλτσέζ. Σωστά. Και αυτό το πω σωστά. Γκουλτσέζ. Γκουλτσέζ. Θα έπρεπε να τα λέω καλύτερα τώρα που. Που υπάρχουν τόσα τουρκικά <laughs> στην φιλανδία. <υλόση>. <laughs> Έχει υπάρξει μέλο των μουσικών σχημάτων Αλό Απόυχη, Σαντουροβιόλη Εξπρέ, υπό την επιμέλεια του βιολιστή Κυριάκου Γκουβέντα, καθώ επίση και τη ορχήστρα Μέλη, υπό την επιμέλεια του Ανδρέα Τσεκούρα. Σήμερα αποτελεί βασικό μέλο τη ορχήστρα Μύρνα, ίδια ο μυσικό παίζει πολύτικο λαούτο και φλογέρε. Ε, μια και είπα τη λέξη είναι γνωστό, έτσι, σαντουροβιόλοι, σαντούρι και βιολί. Ναι, τα σαντουροβιόλα που είχαν... Δεν είναι, είναι είχαν. ένα όργανο, είναι απλά λέμε με μια, με μια σύνθετη λέξη, έτσι, αυτό το σχήμα. Ήταν οι ορχήτρες που είχαν τότε mm -hmm. στη Σμύρνη, σαντουροβιόλα τους λέγανε περισσότεροι. Τι Τη γνωρίζεις τι, το ανέκτοδο, το πω έτσι, με το... Με βιολί σαν του ροβιόλι, θα χορέψουν για βόλη. Καλά, ναι. όλος ο πληθυσμό και εγώ μέσα σε αυτόν. Ε, ε, Λέγαμε ποιο είναι αυτό ο ροβιόλι. Με, με βιολί σαν του ροβιόλι. Ναι, ναι, ναι. πολλοί κόσμος την πάταγε. Απλά με βιολί σαν του ροβιόλι. <laughs> λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνε τη ελληνική και ξένη μουσική όπω ο Νίκο Ξιδάκη, η Μάρτα Σεμπάστιαν, η Λιζέτα Καλημέρη, η Μαρία Σουλτάτου, η Κέτι Κουλιά, ο Ζαχαρί ο Σκαρούνης, Κώστας ο Οδόρος Δημοσθένους, η Ζωή Παπαδοπούλου και άλλοι. Συμμετείχε επίσης ως ερμηνεύτρια στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004 μαζί με τη Δόμνα Σαμίου, την αξέχαστη μας Δόμνα Σαμίου. Το 2011, παράλληλα με την ενασχόλησή της με την παραδοσιακή μουσική, έχοντας τη διάθεση να δοκιμάσει νέα πράγματα και να πειραματιστεί με διαφορετικά έχο χρώματα και είδη μουσικής, κυκλοφόρησε την πρώτη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Φεγγάρι στην Ταράτσα» από τη δισκογραφική εταιρεία πολίτροπων σε στίχους «Μουσική της Χάρης Τσεκούρα». Σταματάω εδώ, τα υπόλοιπα θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Απλά γιατί η Χάρι Τσεκούρα έγραψε τους στίχους και τη μουσική στο «Σ' αγάπω», το πρώτο Ακλήμα. τραγούδι που ξεκινάει το, το που ακούσαμε, δίσκο ναι. που μόλις ακούσαμε. Ε, μίλησε μου λίγο έτσι για τη χαρης γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχεις ξανασυνεργαστεί, ήταν ο, όλος ο πρώτος σου δίσκος δικό της σαν δημιουργό, και συνεχίζει αυτή τη συνεργασία. Τι σε ευχαριστεί το να... Δουλεύει με την χάρη στην τζακούρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν ένας ε, στοιχουργός, συνθέτης σου δίνει κάποια τραγούδια ε, τα τραγούδια αυτά να, να αφορούν εσένα, να μιλάνε για σένα να μπορείς να εκφραστείς μέσα από αυτά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζεις αυτόν τον άνθρωπο και να σε γνωρίζει, να έχετε κάνει κάποιες ώρες κουβέντα. Έτσι ώστε να γνωριστείτε καλύτερα και να ξέρει και εκείνο τι σου ταιριάζει. Να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ακριβώ. Και με τη Χάρη σε αυτό το έχουμε αναπτύξει τόσο ωραία και με ευχαριστεί ιδιαίτερα το γεγονό ότι η Χάρη είναι ένα άνθρωπο ο οποίο θα σου δώσει ένα κομμάτι, θα το συζητήσετε, θα δεχθεί κάποια πράγματα που θα τη πει, Βρε, Πε Χάρη, να αυτή τη λέξη τώρα εδώ πέρα δεν μου ταιριάζει πολύ. Μήπω μπορεί να μου την αλλάξει. Και είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δημιουργό να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Ε, και λόγω αυτή τη κατάσταση ε, τα έχουμε βρει πάρα πολύ καλά με τη Χάρη και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ ωραία στον πρώτο δίσκο. Οπότε συνεργαστήκαμε πολύ. Εδώ έχει δεύτερο. και άλλε συμμετοχέ, έτσι δεν είναι, Δε, δεν, δεν είναι. Βέβαια, αυτό ο δίσκο, ναι, mm -hmm. ναι. Φτάνουμε όμω στο δεύτερο κομμάτι του δίσκου. Αυτό που έδωσε το όνομά του σε όλο το άλμπομ. Μιλάμε για το Νοτιά των Λίγων. Εδώ συμμετέχει και η ηθοποιός η Καλυρόη Μυριάγκου, η οποία... Μυριακού, Μυριακού η, η οποία έγινε περισσότερο γνωστή Το λέω για ε, κάποιο κόσμο Που δεν την έχει δει στο θέατρο Και την γνωρίζει μόνο από την τηλεόραση Από το ε... Κωνσταντίνου και Ελένης, και Ελένης που έπαιζε... Ματίνο Μανταρίνα Μιλμίκη. Έχει το <laughs> ταπεινό χαμομιλά <laughs> Οπότε καταλαβαίνω για ποια ηθοποιό μιλάμε ε, Εγώ λέω να το ακούσουμε και έχουμε να πούμε αρκετά γι' αυτό μετά. Ονοτιά των λίγων. Των πολλών. Μα ονοτιά ήταν πάντοτε των λίγων. Ταξίδι γρώμε των ματιών σου τα αγριό φω. Όταν σκοτίνιασαν, μου έλεγε να φύγω. Μά σου πια γη εάν πα να ονειρευτεί. Του ανέμου η ψυχή, εδώ θα σου διηγήσουν. Δεν θα χαθούμε θα το δεις Μαύρα φεγγαριά δεν μπορούν να μας χωρίσουν Εσύ σας θέρει άλλου ουρανού Τις νύχτες πέφτεις μα η ευχή μου σε προσέχει Κόντρα στα λόγια και στα σύνορα του νου Εγώ είμαι εδώ με μια αγάπη που αντέχει θα σωπια γη αν να ονειρευτείς Του ανέμου ή εδώ θα σου οδηγήσουν Εμείς οι δυο δεν θα χαθούμε θα το δεις Μαύρα φεγγαριά δεν μπορούν να μας χωρίσουν Είσαι αστέρια αλουρανού Τις νύχτες πέφτεις Μα η ευχή μου σε προσέχει Του κόντρα στα λόγια Και στα σύνορα του νου. ήταν ο στον Λίγων ένα κομμάτι το οποίο συνέθεσε μουσικά η Χάρις Τσεκούρα και η στίχη του ήταν της Κατερίνας Δήμα πριν σε ρωτήσω και μου πεις τι εντυπώσεις σου και από το στούντιο και γενικότερα έτσι, για το πως φτιάχτηκε αυτό το κομμάτι ε, να διαβάσω το πρώτο μήνυμα που είναι ένα απλό καλοτάξιντος ο δίσκο από τον φίλο των Στήμων να καλησπέρίσω και τον uh, Τιν Τζικού από την Κόρινθο, τον uh, φίλο μας τον Στέφανο 604 από τη Σύρο τον uh, φίλο του Λουκά 76GR τον Rasty, την Ράστη τουλ και φυσικά τον Χόρχεμα, ο, ο άνθρωπο αυτό είναι ο, ο λόγο που εμεί έχουμε αυτό εδώ, το μουσικό παράδεισο και εκφραζόμαστε και κάνουμε τι εκπομπέ μα και παρουσιάζουμε νέου ανθρώπου όπω η Παπα-Κωνσταντίνου στον κόσμο. Να σε καλά, Χόρχε. Για πες μου για τον Νοτιά των Λίγων το κομμάτι τώρα. Ονοτιά των Λίγον. Καταρχά θα πω πώ έτυχε και συνεργαστήκαμε με την Καλλιρόη. <Και> γιατί ο λόγο που μπήκε αυτό το κομμάτι στο CD ήταν περισσότερο η Καλλιρόη και η όλη η σχέση που αναπτύχθηκε. Ε, λόγω του ότι μας συνδέει πλέον, μπορώ να πω, μια πάρα πολύ καλή φιλική σχέση... και πολύ μεγάλη αγάπη και εκτίμηση, η μία για την άλλη. Με την Καλληρώη γνωριστήκαμε όταν εγώ έγραψα το soundtrack της ταινίας... το οποίο περιλαμβάνεται στο δίσκο και θα ακούσουμε μετά. Ε, στην ταινία πρωταγωνιστούσε η Καλληρώη. Και γνωριστήκαμε στα γυρίσματα περισσότερο. Ε, με τον καιρό περάσαμε κάποια πράγματα... Βγήκαμε, ξέρεις, τα γνωστά, όταν έρχονται δυο άνθρωποι κοντά... βγαίνεις να τα πεις, πίνεις κάποια ποτάκια... Οπότε φτάσαμε κάποια στιγμή να μου ανακοινώσει ότι θα φύγει στο εξωτερικό... Έλα. Δεν και... ναι, είναι και πολύ ασυνήθιστο αυτό αυτή την εποχή. Ναι. Πάρα πολύ ηθοποιεί. Για όσους δεν ξέρουν, η Καλληρώη λείπει από τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη... <Συλί> ε, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που ονειρευόταν εδώ στην Ελλάδα... Ε, και τέλος πάντων όταν μου ανακοίνωσε αυτό το πράγμα Εγώ ήμουνα στη διαδικασία που έψαχνα τα κομμάτια του δίσκου Τέλος πάντων στεναχωρέθηκα φυσικά πάρα πολύ που φεύγει μια καλή φίλη Αλλά ευχήθηκα τα όνειρό της να γίνει πραγματικότητα Και την επόμενη μέρα ήρθε η Κατερίνα η Δήμα Και μου έδωσε αυτό το κομμάτι το οποίο μόλις το διάβασα Λέω, δεν γίνεται <laughs> Δηλαδή αυτό το κομμάτι πρέπει οπωσδήποτε να το πω με την καλλιρόη και με αφορμή όλο αυτό, μπήκε και αυτό το κομμάτι στο δίσκο, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό τη φιλική σχέση που έχουμε με την Καλλιρόη, και το κάναμε λίγο πριν φύγει, ε, θέλοντα να κάνουμε κάτι πριν, ε, πριν φύγει για το εξωτερικό τέλο πάντων. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ξανά του στίχους έστω και χωρί τη μουσική. Φυσάει βορειά, ο αέρα των πολλών, μα ήταν πάντοτε των λίγων. Ταξίδι υγρό, μες στο ματιό σου τάγριο φω, που όταν σκοτίνιασαν, μου έλεγε να φύγω. Μα, όποια γη και αν πα να ονειρευτεί, του ανέμου οι εδώ θα σου οδηγήσουν. Εμεί οι δυο δεν θα χαθούμε, θα το δει. Μαύρα φεγγάρια δεν μπορούν να μας χωρίσουν. Εσύ σε αστέρι άλλου ουρανού. τις νύχτες πέφτεις μα η ευχή μου σε προσέχει. Κόντρα στα λόγια και στα σύνορα του νου, Εγώ είμαι εδώ με μια αγάπη που αντέχει. Αυτή η στόχη τη Καθέρινας Δήμα, έτσι για να καταλάβουμε όλα αυτά ναι. που είπε, Ήτανε... Νομίζω τα λέει όλα το τραγούδι από μόνο του. Εμένα η ατμόσφαιρα του κομματιού μου θύμισε μια αντίστοιχη δουλειά. Δεν έχει κοινά στοιχεία πέρα από το ότι είναι πρόζα μαζί με τραγουδίσμα ναι. αλλά έτσι το συνέστημα που μου ξύμισε μου θύμισε της κατερίνες της Γόγου το Εμένα η φίλη μου. Ναι. Έτσι... Εμένα η φίλη μου είναι ο Μαύρο Πουλιά. Ναι. Που το έχει γράψει ο Νίκος ο Μαϊντάς, το κομμάτι και το είχαν οι Magic Spell. Λοιπόν σα προχωρήσουμε όμως Θα πάμε στο τρίτο κομμάτι Αν και τώρα τέριαζε να βάλουμε το, Τη μουσική που έγραψες για το Dissolve Ναι, ε, παρόλα αυτά ας πάρουμε εμεί στην κανονική σειρά Και θα φτάσει η στιγμή Γιατί στο δίσκο όπως είπαμε υπάρχει ε, η μουσική που έγραψες για αυτή την ταινία ε, Μικρού μήκους, του Λάμπρου Γεωργόπουλου παρόλα αυτά επόμενο κομμάτι είναι Μπορνοβαλιός Μανές Σωστά? γυρνάμε στα παραδοσιακά γυρνάμε στις ρίζες μας είναι διασκευή λοιπόν παραδοσιακού κομματιού και ας το απολαύσουμε Αυτά είναι αυτά είναι. Το διάσκε θα αυτό το κομμάτι και πέντε μου αυτό που έργω στι. Διασκευές των παραδοσιακών κομματιών δηλαδή ε, Έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια έτσι διάφορα πειράγματα παραδοσιακών κομματιών Στην τελική παράδοση είναι που πατάω αλλά να κάνω και ένα βήμα να, να πάω παραπέρα Αλλά τρελαίνομαι ε, όταν ε, ακούς κάτι σύγχρονο Εδώ είχε έτσι μια τζάζ ατμόσφαιρα ήταν φανκ, αυτό ήταν το Φανκ, ήταν ένα κανονικά ε, όμως είχε όλο τον καημό και αυτό, σε αυτό επέξερε όλο και το τραγούδισμά όλο τον καημό που, που παίρνεις ακούγοντας το, και το, την αυθεντική του εκτέλεση ε, Ποιος ήταν αυτός ο υπέροχος Αυτό Αυτός υπέροχος αξιοφωνίστας τον οποίο ευχαριστώ τόσο πολύ ε, ο Θοδωρή Ορέλος ε, οι περισσότεροι φαντάζονται να το γνωρίζουν από τους όταν βάλαμε την ιδέα στο τραπέζι να μπει ένας αξόφωνο μέσα σε αυτή τη διασκευή, γιατί φυσικά ξέρεις πάρα πολύ καλά και γι' αυτό πρέπει να πούμε και στους ακροατές, ότι όλη αυτή τη δουλειά που ακούνε έχει ενορχιστρώσει η Μαρία Ικαναβάκη, με την οποία συνεργαζόμαστε πάλι στον δεύτερο δίσκο, και ο Χρήστος ο Μαρία Καναβάκη και ο Χρήστος ο Παύλης, τα παιδιά... Η αρχική αυτούργη έχει... του αποτελέσματο αυτού. Ναι, υπέροχα παιδιά και υπέροχη μουσική. Του είχαμε και εδώ παλιότερα στο... mm. στην εκπομπή. Ε, ναι, μην τρελαίνεστε, αγαπητοί μα ακροατέ. Εδώ δεν έχει μόνο στο στούντιο. Οπότε σ' ακούτε κατά καιρού διάφορα να μπαίνουν απ' έξω. Ε, συνέχιση, είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για του συντελεστέ του δίσκου. Ναι. Ε, για να τελειώσω αυτό που λέγαμε, όταν βάλαμε στο τραπέζι την ιδέα να διασκευάσουμε ένα παραδοσιακό κομμάτι, ε, ο στόχο ήταν να ε, προτείνοντας κάτι ε, και νομίζω με τη Μαρία είπαμε τώρα με αυτή τη διασκευή θα φάμε ξύλο ή θα του αρέσει πάρα πολύ <χει> γιατί στην ουσία το πραγματικό κομμάτι είναι μια χαμπανέρα ένα πάρα πολύ αργό κομμάτι ναι. το οποίο εμείς το κάναμε εντελώς ανάποδα αλλά θεωρώ ότι κρατώντας τον τρόπο τραγουδίσματος ε, και κρατώντας την ατμόσφαιρα που θέλει να δώσει το κομμάτι γιατί όταν κάνεις μια διασκευή βασίζεσαι και στο στίχο πάρα πολύ ναι. Ε, θεωρώ ότι για, τα, για αυτό που θέλαμε εμεί, τέλο πάντων, το πετύχαμε επακριβώ αυτό που θέλαμε ναι, να κάνουμε. Ε, ε, εγώ δεν έχω ιδιαίτερε ειδικέ γνώσει, α πούμε, αλλά θεωρώ ότι είναι αυτό είμαι ένα πολύ καλό ακροατή. Ε, θέλω απλά να πω ότι όταν παίρνω όλο αυτό το καϊμό που έχει το γνήσιο κομμάτι, ε, χωρί mm. να νιώθω ότι ξενερώνεται, ε, νομίζω ότι είναι πετυχημένο σαν Βάζει αποτέλεσμα. Έτσι, συμφωνεί και ο Λουκά, ε, μα λέει παραδοσιακά σύγχρονο ήχο, πολύ, πολύ ενδιαφέρον ένα που ε, καλοδέχτηκε το Θανάσι, τα φιλιά μας ε, Ήταν με του Χαΐνιδες στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τον ε, Θανάσι τον Κίκα. Να σε καλά, Θανάσι. Και συνεχίζουμε εμείς Πάμε παρακάτω, πάμε στο τέταρτο. Ε, δεν ξέρω αν ε, θέλει να πούμε του ναι. Λοιπόν, για να πούμε τους συντελεστέ, για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι ένας καλλιτέχνη, αν θέλουμε να λεγόμαστε καλλιτέχνη τέλο πάντων, με όλη την έννοια. Ε, δεν είναι μόνος του Έχει από πίσω ένα κάρο ανθρώπους Και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη Και ιδιαίτερα τυχερή Το γεγονός ότι συνεργάζομαι με μια συγκεκριμένη ομάδα Και κάνουμε ό,τι κάνουμε Οπότε στον συγκεκριμένο δίσκο Η Μαρία, η Καναβάκη και ο Χρήστος Ο Πάβλος έχουν αναλάβει τις ενορχιστρώσεις ε, έχω τη μεγάλη χαρά να συμμετέχουν εξαιρετική μουσική μέσα στο δίσκο. Φυσικά η Μαρία, αφού έκανε την ορχηστρώση και όντα μουσικό, έχει παίξει και πιάνο και πλήκτρα και κορδεών και μίνιμπα. Η Μαρία είναι, είναι... όλο ο δίσκο, είναι... έχει στήσει όλο τον κόσμο του δίσκο. Είναι πολύ εργαλείο, οπότε την εκμεταλλεύομαι. <laughs> Απλά δεν τη δίνω να τραγουδήσει, ξέρει, το κάνω εγώ αυτό για να κάνω και κάτι. <laughs> ο Χρήστο έχει παίξει τι κυθάρε και τον μπα, ο Χρήστο ο Παύλη. Και έχουν συμμετέ... συμμετάσχει εξαιρετικοί σολίστες, που ο κόσμο, αν ακούσει λίγο τα τραγούδια και δώσει μια βαρύτητα, θα δει ότι σε κάθε τραγούδι έχουμε επιλέξει και έναν σωλίστα... ο οποίο ανάλογα με το όργανο που παίζει, του έχουμε ζητήσει να κάνει κάτι εντελώ διαφορετικό από αυτό που θα έκανε το όργανο που συνθήκε. συνθήκες. Ακριβώ. Δηλαδή, έχουμε μέσα σε ζεμπέκικο σαξόφωνο. Τα σαξόφωνα του δίσκου τα έχει παίξει ο Θοδωρή Ωρέλο. Ακούσαμε καταπληκτικού αυτοσχεδιασμού τώρα στο Μπουρνοβαλιό Μανέ. Συμμετέχει επίσης η Γεωργία Λόλι που παίζει Κανονάκι Η Γεωργία η οποία είναι και μέλος του, του παρουσιακού ναι. συγκροτήματος Μύρνα Του γυναίκου συγκροτήματος αυτού Συνεχίζεται με τη Σμύρνα έτσι Βέτε, δεν έχει ναι, σταματήσει ναι, ναι. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Η Γεωργία Ινταγάκη που έχει παίξει κριτική λίρα. Πασίγνωστη Γεωργία Ο Μιχάλης ο Πορφύρης που παίζει Τσέλο. <χιχυ> και ο Βασίλης ο Ραψανιώτης που έχει παίξει βιολί. Ε, και είπα και εγώ να παίξω σε αυτό το δίσκο έτσι λίγο πολύτικο το λαό του ποτέ έχω βάλει και εγώ την πινελιά μου το μέσα το βασικό σου όργανο είναι αυτό ε, βέβαια έχεις φέρει την κιθάρα σου σήμερα να το πω και αυτό έτσι ότι αργότερα μετά από την παρουσίαση του δίσκου θα την απολαύσουμε και ζωντανά την παίρνει γι' αυτό μείνετε εδώ μέχρι τις 8 που τελειώνουμε ε, το επόμενο κομμάτι είναι το ιός ΙΟΣ, η, η, η, η Ανατολή η οποία, ε, το, στο οποίο κομμάτι, το οποίο κομμάτι είναι οργανικό Έχει ε, γράψει εσύ ε, τη μουσική σε αυτό το κομμάτι ε, Και παίζει κριτική λύρα η Γεωργία Ινταγάκη Και εδώ θα απολαύσετε τη Γεωργία Ινταγάκη να α, κάνει τα δικά τη. Για να ακούσουμε την ΙΟΣ καταπληκτικό, παρά τη μικρή του διάρκεια που δεν είναι ούτε δύο λεπτά ένα και 48 Γενικά εγώ συμπιέζω λίγο τα συναισθήματα και αλλά... τα βάζω σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ναι, Πάντως παίρνουν πολύ ογκο και σε στέλνουν πολύ, δηλαδή σε κάνουν να ταξιδεύεις μετά που θα τελειώσουν θα το βάζω και το ξεχαμβάζω να ξέρεις. Να είσαι καλά. Ε, αυτό δεν ήτανε σάουντρα κάπου, είναι απλά ένα οργανικό Όχι, που έχει γράψει. γενικά εγώ δεν γράφω στίχο. Θεωρώ με την ελληνική γλώσσα ότι δεν το έχω το σπόρ. Δεν νομίζω, δεν ισχύει. Έχ. Ίσως βαριέσαι να κάτι να γράψει. Καλά, εντάξει <laughs> τώρα και εσύ, μην τα μαρτυράς όλα. <laughs> <laughs> Βγαίνει πολύ εύκολο να γράψω. Δηλαδή, νομίζω όταν έχεις έτσι, κάποια συναισθήματα που θέλεις να βγάλεις, μου είναι πολύ εύκολο να στα εξηγήσω με τη μουσική. Προτιμώ δηλαδή mm. να στα εξηγήσω με τη μουσική, παρά να κάτσω να στα πω ναι. ε, Να διαβάσω αυτό που μας γράφει η, η Τζί Κου από την κόρη, που μας λέει πολλά μπράβο έχω μείνει άναυδη με την κοπέλα. Να είναι καλά, Και... ευχαριστώ. Ούτε καν σε ήξερε. Τώρα αυτό δεν είναι και. ποιου μαθαίνουμε από τα αρχεία. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό μέσα... και εγώ προσπαθώ ό,τι καλύτερο να μπορέσω, τουλάχιστον αυτή η δουλειά να μπορέσει να φτάσει ω το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και γι' αυτό φυσικά, ξέρει κι εσύ πάρα πολύ καλά, πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ την Έλληνα Τη Χριστάκου, η οποία στην ουσία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων για ό,τι κάνω μέχρι στιγμή. Το γεγονό ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι. Από την αγαπημένη μας Έλενα, αλλά ε, το θέμα είναι ότι α, θα σε έβρισκα, <laughs> έτσι κι αλλιώς. <laughs> Τι θέλω να πω, ότι ε, αφού καλησπέρισω και τον ε, Πάντη στο φίλο μου, να, να πω σε του ακροατές μας ακούν ότι αυτή η εκπομπή αυτό το σκοπό έχει. Δηλαδή να σκαλίζει και να βρίσκει ανθρώπους που δεν είναι μέσα σε αυτά τα γνωστά κυκλώματα ανθρώπους που έχουν πολλά πράγματα να πούν γιατί η κρίση όπως έχουμε ξαναπεί εδώ σε αυτήν την εκπομπή υπάρχει αλλά στη μουσική υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν από αυτή την ύφεση που λέμε ξέρουν και από ύφέσεις και από διέσεις <laughs> αλλά το, η κρίση υπάρχει στις εταιρείε, υπάρχει στα, στα μέσα, παντού αλλά όχι στη μουσική δημιουργία έχουν αποδείξει κατά καιρούς, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και παρουσιάζουμε τις δουλειές τους ότι βγαίνουν καταπληκτικά πράγματα φτάνει να γίνεται αυτό θέλω να πω εγώ στον κόσμο μας ακούει να, να γίνουν με όλοι λίγο πιο ε, ε, πώς να το πω ε, να φιλτράρουμε λίγο περισσότερο να ψάχνουμε λίγο περισσότερο το καλό με το διαδίκτυο είναι ότι βρίσκεις απίστευτα πράγματα αλλά επειδή είναι τόσα πολλά Ακριβώς. και επειδή χάνεσαι ε, το θέμα δεν είναι να ε, κάνουμε με τη συμπεριφορά μας και το διαδίκτυο σαν την τηλεόραση Δηλαδή να πηγαίνουμε σε δύο-τρία site ε, ας πούμε γνωστών ε, και Ότι μας πλασάρουν. μας πλασάρουν από εκεί Το θέμα είναι ότι αυτό είναι η δύναμη του διαδίκτυου Να ψάχνει, να βρίσκεις, να φιλτράρεις και να καταφέρνεις να ανακαλύπτει πράγματα τα οποία ε, πραγματικά ξεχωρίζουν. Δεν θέλει παθητικούς ανθρώπους στο διαδίκτυο, θέλει ε, να, ε, να, ενεργητικά να ψάχνονται. Ε, να διαβάσουν το μήνυμα του Λούκα. όντως ψάχνοντας πλέον στο διαδίκτυο και μόνο ιδιαίτερα για τους απομακρυσμένους από τα δρόμενα ανακαλύπτεις τέτοια διαμαντάκια. Και είναι ένας τέτοιο δίσκος λοιπόν διαμάδι, ο... Μπορώ να το πω και μόνο από τα τέσσερα κομμάτια που ήδη ακούσαμε. Συνεχίζουμε στο πέμπτο, ε, ο πόνος όταν τραγουδά. Να ανεβούμε λίγο, σιγά Να ανεβούμε λίγο, γιατί εδώ έχουμε και μια πολύ ωραία συμμετοχή. Για πες μας, Πένι. Σε αυτό συμμετέχει η Σαβέρή Μαριολά. Ε, επίσης με το και έχουμε συνεργαστεί σε διάφορα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Και ήταν φυσικό επόμενο να συνεργαστούμε και σε αυτό το δίσκο της έκανα την πρόταση και με πολύ χαρά συμμετείχε είναι αυτό το πάρα πολύ ωραίο εμείς οι νέοι καλλιτέχνες ε, συσπυρωνόμαστε ε, και ο ένας βοηθάει τον άλλον το έχεις παρατηρήσει αυτό Μένι. Ναι, ναι, ναι. Η... στην πρώτη δισκογραφική δουλειά θα σου πω ότι η εταιρεία επέμενε να συμμετέχει ένα όνομα να βάλω δηλαδή να βρω να συνεργαστώ με ένα όνομα ε, θεωρώντας ότι θα, θα λειτουργήσει σαν κράχτης το οποίο φυσικά και δεν έγινε ποτέ. Μπήκε το όνομα παρόλα αυτά. Yeah. Αλλά, αλλά φυσικά δεν έπαιξε, ρόλο δεν έπαιξε κανένα... Το... Μα, κανένα ρόλο. Θεωρώ πια ότι ε, πιο σημαντικό είναι να συνεργαστεί με νέου ανθρώπου, οι οποίοι και θα του αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά και θα το υποστηρίξουν αυτό το πράγμα, είτε σε δικά του live, είτε όταν θα του καλέσει θα είναι εκεί. Ε, οπότε το γεγονό ότι σε αυτή τη δισκογραφική δουλειά έχω βάλει τέτοιου ανθρώπου ε, και έχω συνεργαστεί με τέτοιου ανθρώπου, είναι μεγάλη χαρά για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο γιατί αυτό που λες ότι οι νέοι καλλιτέχνες δεν τουλάχιστον από όσοι έχεις γνωρίσει όχι όλοι, εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις ε, τουλάχιστον η Σαβέρια που έχει συνεργαστεί με το Γιάννη Κότσυρα, δεν ξέρω ναι. με το Δωταλάρα, ναι. αν δεν κάνω λάθος τις... δηλαδή, έχει με πάρα πολύ γνωστή συμμετοχή ε, δεν λέω ότι είναι σαν όνομα αν, αν πει Σαβέρια Μαριολά θα την ξέρουν όλοι αλλά τουλάχιστον okay. αυτοί που ασχολούμαστε με το τραγούδι ξέρουμε. Και, και την πολύ καλή φωνή της, την ξεχωριστή φωνή της ε, είναι ε, αντίθετη από τη δικιά σου έχετε εδώ αυτό πετύχαμε αυτό, α, πετύχαμε αυτό ήθελα να πω Και θα αυτό ακούσετε... ήθελα και εγώ, γι' αυτό έβαλα τη Σαβέρια στο συγκεκριμένο mm -hmm. κομμάτι Θα ακούσετε τώρα το κομμάτι και θα κρίνετε και μόνοι σας Απλά θα δείτε ότι αυτή την ευαισθησία και το, το λυρισμό και την εκφραστικότητα που έχει ε, η πένη, την συμπληρώνει η δυναμική και η πιο α το πούμε ε, λαϊκή χρειά της ε, Σαβέρειας ε, ας μην τα λέμε, ας τα ακούσουμε και να τα διαπιστώσουμε μιλάμε λοιπόν για το κομμάτι ο πόνος όταν τραγουδά αυτό το τραγούδι ε, το έχει γράψει και στου τοίχου και στη μουσική πάλι η Χάρης Τσεκούρα για δυναμόστε. Τη φωτιά μες ανοιχτά τα πλένει, με δάκρυ μουσικό νερό τα συνεφάνη. για κάτι και επισκέπτες καλεσμένοι μας εδώ στο Music Heaven Radio είναι η Πέννη Παπακουσταντίνου και έχουμε ήδη ακούσει ε, λίγο, τα πέντε εντέκατε λίγο, λιγότερο από το μισό του νέου της ε, άλμπουμ με τίτλο Ο Νοτιάς των Λίγων υπέροχη συνεργασία είναι από αυτά τα κομμάτια πιστεύω που και μετά από πολλά χρόνια ανεξάρτητα πόσο γνωστά θα γίνουν όταν τα ξετρυπώνουμε θα λέμε τι ωραίο κομμάτι και ε, είναι αυτό που λέγαμε το, η φωτιά με το νερό ε, χω, χωρίς να σημαίνει ότι η μία είναι η φωτιά και η άλλη το νερό ε, αλλάζουν οι ρόλοι αυτοί <laughs> δένονται πολύ όμορφα Αν διαβάσω και το μήνυμα της Έλληνα, θα πρέπει να καταλάβουν αυτό που συζητάγαμε πριν όλοι είναι οι καλλιτέχνε και να όχι μόνο στους δίσκους αλλά και στις παραστάσεις <laughs> Κάτι ξέρει Δεν, η κάτι Έλενα ξέρει. μάλλον Λοιπόν, ε, και μια και μιλή, μιλήσαμε για παραστάσεις ε, Θέλω να σε ρωτήσω αν έχει γίνει η επίσημη παρουσίαση του δίσκου Αν όχι πότε το σχεδιάζεις, που, τι ξέρουμε Αυτή τη στιγμή είμαι σε διαδικασία προβών 7 Δευτέρου θα γίνει η παρουσίαση του δίσκου, ημέρα Πέμπτη Σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο που έχει ανοίξει εδώ και λίγο καιρό στο Περιστέρι, Στο Στο Stage 25 από το οποίο έχουν ήδη περάσει έτσι κάποιοι σημαντικοί καλλιτέχνε και είναι μεγάλη χαρά να παίζω και εγώ εκεί. Πολύ ωραία, να γνωρίσουμε και το χώρο. 7 Φεβρουαρίου είναι η Πέμπτη. Πέμπτη, 10 ε, η ώρα το βράδυ. Ωραία. Στο stage 25 είναι, είναι. Στι, είναι στο Περιστέρι. Δεν ξέρει ακριβώ ε, Νομίζω είναι σχήλου, ευρυπίδου. Τώρα μην σα γερνάσω. Το, το Περιστέρι έχω... είναι λίγο μεγάλο. Είναι πάρα πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό. Α, αυτό. Ε, και γι' αυτό το επιλέξαμε, γιατί πια ο κόσμο είναι λίγο δύσκολο στι μετακινήσει έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα βέβαια και με το μετρό δεν εμείς το επιλέξαμε <laughs> για καλό αλλά δεν το βλέπω <laughs> <laughs> <laughs> όχι, εντάξει ε, δεν περνάνε αυτά τα βγάζουμε παράνομα και τα στρατεύουμε και τα πετσοκόβουμε είμαστε ε, σε λίγο πέρα κατεβαίνουμε με τα <laughs> ναι τι να πω ε, αφού φτάσαμε οι μόνοι που φωνάζουν να είναι όχι οι χειρότερα χτυπημένοι από αυτή την κρίση πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι βέβαια αλλά θέλω να πω αφού φτάσαμε εκεί. Και οι υπόλοιποι που είμαστε ίσως σε χειρότερη κατάσταση, να τους κοιτάμε και να μην κάνουμε τίποτα. Μερικοί να γκρινιάζουν κιόλας που... Τέλος φάμε, τι να πάσαι? Ναι, ναι. <laughs> Είναι οι γνωστές μου γκρινιές. Λοιπόν. Uh, να καλωσόρισω και τον φίλο των Κούκς που ήρθε στην παρέα μας και τους υπόλοιπους ακροατέ uh, εδώ στο Music Heaven Radio. Συνεχίζουμε την παρουσίαση του δίσκου Ονοτιάς των Λίγων. Να θυμίσω εγώ ότι όταν τελειώσει uh, η ακρόαση των 11 κομματιών που είναι στο CD θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε και την Πέννη να μας τραγουδάει ζωντανά με την κιθάρα τη. Έτσι για να δείτε ότι κάποιοι καλλιτέχνες δεν είναι μόνο του στούντιο. Αντιθέτως στο ζωντανό είναι πολύ πιο δυνατή και έτοιμοι. Επόμενο κομμάτι, ακροβάτης. Πάλι σε στίχους και μουσική της χάρης της Τσεκούρα. Για πες μας λίγο τι, σε τι ακροβασίες θα μας πάει αυτό το κομμάτι. Α, αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι ένα κρυφοζεμπέκικο. ζεμπέκικο. Ε, κρυφό, όμως, κρυφό ε, έχουμε κάνει, έχει κάνει η Μαρία την, την εξή εξυπνάδα. <laughs> για, για, να γιατί, για να μου το πλασάρει κάπω πιο χαλαρά. Γιατί όταν μου είπανε για ζεμπέκικο, Γιατί καταλαβαίνει ότι όταν παίρνουμε κάποια κομμάτια στα χέρια μα και κάνουμε mm -hmm. μια πρώτη ακρόαση. Αυτό που ακούει ο κόσμο με αυτό που έχουμε πάρει εμεί σαν υλικό δεν έχει καμία σχέση. <laughs> ε, μπορεί Συμβαίνει. να έχουμε πειράξει δηλαδή και τη μελωδία και το ρυθμό. Έχουμε γράψει και κάποια πράγματα που λείπαν από το κομμάτι. Γι' αυτό συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά με τη Μαρία σε αυτό το πράγμα. Και, και γι' αυτό παίζει ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, Παίρνει: Πόσο καλή επαφή πρέπει να έχει με το δημιουργό για τη σχέση σου ναι. με τη Χάρη, την Τζεκούρα. Γιατί όταν στέλνει κάποιο ένα κομμάτι και του Το, ε, το ναι, κάνει ναι. τελείω αντίθετο, ε, διαφορετικό. Ε, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Μα έστω και Γιατί η Χάρη μου λέει πάντα όταν φτάνει να πάρει το δίσκο στα χέρια τη: Ωραία, α ακούσω τώρα. Πώ έχουν γίνει τα κομμάτια μου, <laughs> Γιατί μέχρι την ώρα που το παίρνει, δηλαδή έχει τέτοια εμπιστοσύνη. Ναι. είσαι σε ένα λευκό, δηλαδή δεν ε, το ακούει πριν ε, μπει στο δίσκο. Δηλαδή όχι, τελείωσε. Όχι. Ε, μεγάλη υπόθεση <laughs> αυτό. Μεγάλη υπόθεση. γι' αυτό και γίνονται έτσι αυτέ οι ευτυχισμένε συνεργασίε. Για να Αυτό ακούσουμε. λοιπόν το. Ναι. Συγγνώμη, είναι αυτό το ωραίο ζεμπέκικο. Mm -hmm. όπου εμεί βάλαμε μέσα να παίξει ο λιστικό όργανο ένα σαξόφωνο. Για να ακούσουμε το σαξόφωνο πάλι βέβαια του Θοδωρή, έτσι, του Ρελου, α, τι θα κάνει εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Ακούμε τον ακροβάτη. να πω για αυτό το κομμάτι ότι για μένα ζητήθηκε σε αυτόν το δίσκο ερμηνευτικά να κάνω και πράγματα τα οποία δεν τα είχα καταρχάς δεν τα είχα δεν μπορούσα δεν, δεν φανταζόμουν ούτε κάνω ότι θα τα κάνω δηλαδή το ότι μπορώ εγώ να τραγουδήσω ας πούμε, ένα ζεμπέκικο με τόσο διαφορετικό τρόπο σε πιο πρόζα ή σε πιο έτσι κάτι διαφορετικό σίγουρα από αυτό που θα περίμενε να ακούσει κάποιος έχει παίξει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο Θανάσης ο ε, Το πήρε από το στόμα μου γιατί ε, ήθελα να σκεφτόμουν τώρα μέσα μου μόλις τελειώσει αυτό που λέει Πένι να τις μιλήσω για το εξής θέμα το κουτσάρισμα και... Που βέβαια δεν είναι δική του δουλειά του ανθρώπου. Που δεν είναι ακριβώ. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένο. Όχι ε. βέβαια. Η δουλειά που έχει να κάνει είναι συγκεκριμένη. Σίγουρα πηγαίνουν σε Αστούτια να γράψουν και να ζητάμε από τον Να μα κατευθύνει. Αλλά ακριβώς. όταν οι άνθρωποι έχουν αυτό το χαρακτήρα και την γνώση και την διάθεση να προσφέρουν και σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι μπορεί να του εμπιστευτεί πραγματικά ακουμπάσα πάνω τους και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για το Θανάση στον Κίκα τι ρόλο έπαιξε στο... στο να τραγουδήσεις αυτά που τραγουδάζεις Καθοριστικό και τον τρόπο. Με το Θανάση και την Έλενα, ούτως ή άλλως τους νιώθω οικογένεια δηλαδή εμείς χαριτολογώντας το Θανάση το φωνάζω μπαμπά και την Έλληνα μαμά Αν μάνας δει κανείς το δρόμο θα, <laughs> θα, θα πέσει κάτω στα γέλια <laughs> Αλλά ήταν και το ενδιαφέρον του Θανάση ε... Να βγούνε τα κομμάτια με έναν πιο διαφορετικό τρόπο Και ο Θανάσης με βοήθησε πάρα πολύ Στο να εξελίξω την ερμηνεία μου mm -hmm. Δηλαδή πολλές φορές ακούω το δίσκο Ή ακούω ας πούμε αυτό το κομμάτι και λέω Πω πω, κοίτα τι μπόρεσα να κάνω ναι. Είναι και σημαντικό ξέρεις, να εξελίσσεσαι Είναι όπως το είπες, δηλαδή αυτή η, η πατρική σχέση Η οποία πρέπει να έχει και τα στοιχεία της αυστηρότητας Δηλαδή άμα είναι κάποιο απλά να χαϊδεύει δεν mm. πετυχαίνεις κάτι ότι... Ενώ άμα ε, σου ταχώνει και λίγο Κανονικά, Και, ναι, και εσύ έχεις την εμπιστοσύνη Να πεις κάτσε για να το λέει Έχει κάτσε Έχει δίκιο ναι τον εμπιστεύομαι απόλυτα το, το Θανάση Και γι' αυτό μπορέσαμε και ευχαριστήθηκα Έως και το τελευταίο δευτερόλεπτο στο στούντιο ε, Γιατί υπήρχαν και μέρες που πήγαινα στο στούντιο Δεν είχα τόσο πολύ όρεξη Ή δεν βγαίνανε τα πράγματα όπως θέλαμε να βγούνε αλλά ήταν πάντα εκεί πάντα στο να με βοηθήσει να σκεφτούμε πώς αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή η ερμηνεία σε όλα τα κομμάτια που έχει γίνει έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο Θανάσης Να διαβάσω το μήνυμα της Τζίκου που λέει μαγευτική φωνή εγώ δεν ακούω ελληνική μουσική και με έχει σκαθιλώσει την έτσι όμορφα, όμορφα να τα ακούς αυτά και είναι να είναι και, έτσι, είναι και έτσι δεν είναι. εγώ χαίρομαι, χαίρομαι πολύ όταν αν μέσα από αυτό το δίσκο μπορεί έστω ε, να μιλήσει σε κάποιου ανθρώπου, να, να, να βρουν το... κάπου το κομμάτι του μέσα είναι σε είναι Αυτό το ζητούμενο, Αυτό είναι. Να, να επικοινωνήσει με κάποιου ανθρώπου, γι' αυτό κάνουμε μουσική. Είχε πει ένα, κάτι ωραίο ο Μιχάλη, ο Τσαντίλα που έχει παρουσιάσει το δίσκο του και εκείνο εδώ και λέει: Ξέρετε κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει να αρέσω, με ενδιαφέρει να επικοινωνήσω με κάποιου Αυτό ανθρώπη. είναι το νόημα, ναι. Ε, ε, ναι. Να στείλουμε τα φιλιά μα και στη νυχθή, στη σοφία μα και να προχωρήσουμε στο επόμενο. Το επόμενο κομμάτι του δίσκου το οποίο έχει έναν υπέροχο τίτλο είναι και αυτό σε στίχους μουσική της Χάρις Τσεκούρα και μόνο ο τίτλος δηλαδή σε κάνει να θέλεις να το ακούσεις Μάτια Μπλούζ λέγεται <laughs> θα το ακούσουμε και θα είναι η γέφυρα για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Δεν ταξίδεψα ποτέ μου, είμαι πάντα εδώ Και στη θάλασσά σου μόνο θέλησα, να ζω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Καλόλη, με το κανονάκι σου Ακούτε Radio Music Heaven Το δικό μας βαδιόπονο www.musicheaven.gr και επισκεφτάτη και επισκεφτά, με το Χάρη Αρώνη στο ραδιόφωνο του Music Heaven κάθε Κυριακή 6 με 8 Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ στο Music Heaven Radio μαζί με την Πέννη Παπα και την παρουσίαση του πολύ πολύ φρέσκου άλμπουμ της Ονοτιάς των Λίγων ε, Έχουμε... Η ακούσει τα 7 κομμάτια από τα 11 του CD αυτά τα μάτια blues ήταν ε, ε, εγώ το περίμενα πιο ξέρεις blues. Α, πιο blues. <laughs> είναι ε, γρήγορο είναι κομμάτια. παρακλανητικό και η φωνή σου εδώ και το τραγουδισμό τελείω πάλι διαφορετικό άφησες, έκοψε όλα αυτά τα γνωστά ε, της να το πω που έχει το παραδοσιακό κομμάτι και ήταν πολύ στο είδος του δηλαδή έδρασε πάρα πολύ με αυτό το στυλ Θανάσης Γκίκας, εγγύηση <laughs> <laughs> ε, ρωτάνε οι ακροατές μας Αν ε, έχεις MySpace Έχω και MySpace Εγώ αυτό που ήθελα Μα πολύ καλή ευκαιρία Έχει εδώ και λίγες μέρες Έχει ξεκινήσει και λειτουργεί Επίσημη στο σελίδα μου στο διαδίκτυο www.pennypapacostantinu.gr Το Penny Μένανι Μένανι και Y mm -hmm. Ε, την οποία έχει επιμεληθεί ο Γιώργος Όμηρος ε, Χριστάκος... ο οποίος έχει επιμεληθεί και όλο το artwork ναι, του δίσκου. Ναι, δεν το είπαμε. Ένα πολύ όμορφο ε, εξώφυλλο και το ένθετο που υπάρχει μέσα. Ε, νομίζω είναι... κάναμε μια φωτογράφηση πάλι μετά από αρκετή ώρα κουβέντας με το Γιώργο... τι θέλαμε ακριβώς να βγει, γιατί... Mm -hmm. οπότε κάνουμε μια φωτογράφηση για να βγει ένα δίσκος... το υλικό που υπάρχει μέσα στο δίσκο... Ε, Πρέπει να συνάδει και λίγο με το όλο artwork και το όλο θέμα που παίρνει στην τελική μορφή ο δίσκος και ο Γιώργος το έχει... νομίζω το έχει δέσει τόσο ωραία όλο αυτό το πράγμα. Ε, οπότε μπορούν να με βρούν εκεί πέρα Επίσης και στο facebook Στη ε, σελίδα μου στο σελίδα. facebook, στο προφίλ μου στο facebook στο Αν γράψουν πένι το... παπακουσταντινου πάλι Στο myspace με βρίσκουν Στο twitter με βρίσκουν Στο soundcloud με βρίσκουν Γενικά, Γενικά με βρίσκουν <laughs> <υπάρχει>. <laughs> είναι, είναι αναγκαίο μέσο Τα Βέβαια. social media Βέβαια. Και είναι και ο τρόπος επικοινωνίας Κρίμα οπότε... μόνο για το myspace Το οποίο ε, κάποτε πριν χρόνια τουλάχιστον ήταν ε, το site για να ναι. ακούσεις μουσικές και δημιουργούς, τώρα ε, έχουν μείνει η μουσική αλλά έχουν φύγει οι ακροατές <laughs> και είναι μεταξύ μας ο ένας με τον άλλον κοίτα να δεις, επειδή τον δίσκο οι ακροατές δεν μπορούν να τον προμηθευτούν από κάποιο δισκοπολείο, καθότι είναι ανεξάρτητη παραγωγή εδώ ε, θα κάνουμε μια κουβέντα για να μιλήσουμε έτσι λίγο για τις εταιρείες και τι γίνεται... Mm. να ακούσουν και οι άνθρωποι που ονειρεύονται έτσι... να κάνουν κάποια δουλειά, τι θα αντιμετωπίσουν... αλλά ολοκλήρωσε πρώτα πώς μπορούν να βρουν το δίσκο. Ε, τον δίσκο τον προμηθεύονται ε, ιντερνετικά... Είναι σε όλα τα μεγάλα δισκοπολία όπως είναι τα iTunes, όπως είναι το CD Baby Μέσα από τη σελίδα μου τέλος πάντων στο Music Store μπορούν να τον προμηθευτούν Ελεύθερα διαθέσιμο, επειδή στο κανάλι μου στο YouTube δεν είναι ανεβασμένα όλα τα κομμάτια Ελεύθερα διαθέσιμος να τον ακούσουν μπορούν μόνο από, το, από τη σελίδα μου στο SoundCloud <χω> Όπου είναι ανεβασμένος όλος το δίσκος και μπορούν να μπουν να τον ακούσουν Και από τη σελίδα μου επίσης στο Facebook βλέπετε οι καλλιτέχνες δίνουν τη δουλειά τους ελεύθεροι απ' την άλλη όμως νομίζω όσο δύσκολες και είναι οι εποχές είναι κάτι σημαντικό όταν μας αρέσει κάτι να το υποστηρίζουμε όχι ότι ποτέ οι καλλιτέχνε θα, θα βγάλουν πίσω τα έξοδά του, αλλά τουλάχιστον είναι και μια μικρή ηθική ικανοποίηση το να αγοράζει κάποιο. Είναι σαν να λέει ρε, παιδί μου, μου αρέσει τόσο, ώστε να θέλω να το κρατήσω και στα χέρια μου, να το βάλω στη δισκοθήκη μου, να ανοίξω το ένθετό του, να το διαβάσω. Ε, και αυτό είναι κυρίω ηθική ικανοποίηση, αλλά έχει τη σημασία τη. Χάρη να σου πω την αλήθεια από τον πρώτο δίσκο, παρότι έχει πωλήσει, δεν έχω εισπράξει. Φράγκο. Ναι, εντάξει. Φράγκο. Εγώ, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται ποτέ ένα καλλιτέχνη τα έξοδα που κάνει για να βγάλει τη δουλειά του, να τα πάρει, ούτε και σε μικρό μέρος, αλλά τουλάχιστον. Ε, είναι αυτό ότι, ρε παιδί μου, μπήκανε δέκα άνθρωποι ε, και, και πληρώσαν, δηλαδή, με την έννοια ότι με υποστήριξαν. Είπανε, παρότι το έχουν στη διάθεσή του να το κατεβάσουν δωρεάν, όχι εδώ ε, αξίζει να το αγοράσω. Είναι ναι, είναι σημαντικό τεκλοστιμή. αυτό. Γι' αυτό εγώ θα, θα προσπαθήσω όσο το δυνατό περισσότερο να κάνω live ανά την Ελλάδα σε κάποιους χώρους, έτσι ώστε οι ακροατές που θα έρχονται να μπορούν να προμηθεύονται το δίσκο κατευθείαν από τις ζωντανές εμφανίσεις μου. Να υπενθυμίσουμε ότι σε δύο εβδομάδες, την 5η περίπου ουσιαστικα 7 Φεβρουαρίου την 5η, στο Stage 25, ακριβώς. στο Περιστέρι, κοντά στο μέτρο... Στον... Είναι η παρουσίαση του δίσκου και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στα Κίθυρα. Έλα, αρέ, 16 πατρήνη. Φεβρουαρίου παίζω στα Κίθυρα Ξέρεις, έχει και ένα χωριό αρωνιάδικα εκεί Αλήθεια στα ο... ο παππούς μου συγχωρεμένος είναι από α... απέναντι που κοντάτελος πάντων στην Εάπολη Δεν ξέρω, Κάτους δεν έχω πάει λαπομία. ποτέ στα κύθρα, έχω ακούσει τα α, καλύτερα είναι, είναι υπέροχο νησί Οπότε περιμένω πώς και πώς Θα είμαστε στο αστικόν. για όσους είναι από τα Κίθυρα ή για όσους θέλουν σαββατοκύριακο να περάσουμε στα Κίθυρα Μωρέ να, να μπορούσαμε, δεν υπήρχε καλύτερη εκδρομή <ΣΣ> δηλαδή, <ΣΣ> να συνδυάζει <ΣΣ> και τη μουσική σα παράσταση αλλά και το μα γι' αυτό θα να... προσπαθήσω το, όσο το δυνατόν να βρεθώ σε, σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδας για να μπορέσω να ανταμώσω με κόσμο ε, μας στέλνει τα χαιρετίσματα του Στέφανο από την Σύρο, πολύ ωραία η Πέννη περιμένω τη ζωντανή μουσική με τη γιθάρα τη. Ε, θα αρθεί και αυτό υπενθυμίζω σε όλους τους ακροατές ότι έχουμε ακόμα Α, λίγα τραγούδια για να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του CD ε, και αμέσω μετά θα ακούσουμε και την Παίγνη. Ζωντανά μα τραγουδάει. Να έχει υπόψη και αυτό που μα γράφει ο Στέφανο ότι στι Αγουστιατικέ μέρε στην Ερμούπολη είναι απίθανα μπροστά στο Δημαρχείο. Για κανονίστε και εκεί. Να πάρω να το πάτε. Δημαρχείο τηλέφωνο ή τι Αγουστιατικέ μέρε. <laughs> Εκτό και αν ο Στέφανος μπορεί να κάνει κάτι. Κάνει κάτι, Στέφανε. Λοιπόν, είχαμε φτάσει και ακούσαμε τα μάτια blues. Ε, τώρα πάμε στα ρούχα φάρδιά. Ρούχα, και εδώ έχουμε μια δημιουργία σε στίχους και τη μουσική της Μαρίας, της Καναβάκη Η Μαρία ήρθε με αυτό το κομμάτι ε, Γιατί συνήθως κάνουμε όταν ε, κάποιοι δημιουργοί έρχονται και σου δίνουν κομμάτια κάνει ακρόαση, ακούς πολλά τραγούδια από τον ίδιο δημιούργο Και επιλέγεις ποια είναι πιο κοντά σε σένα Η Μαρία δεν χρειάστηκε καθόλου να το κάνει αυτό Έφερε ένα κομμάτι και ήταν αυτό Σαν να στεγνώνει στον ήλιο ταρωμά σου πάνω σε κοκκινή κλωστή, Πάει καιρό που ψάχνει, σωμα το όνομά σου. Υπήρξε, το είχα Τα λόγια που δεν πρόλαβαν να μου κρυφτούν. Τι μέρε δίνονται μεγάλη. Τα να ζήσουν, μου ζητούν. Όσε ζωέ του στάξαν αλλή. ξανά όλες τις στιγμές μου χώρια ή μαζί μου πάντα εγώ το μόνο που ζητούσα ήταν οι ενοχές μου να δένουν όσα ομολογώ τα λόγια που δεν πρόλαβα να μου κρυφτούν τις Αζήσουν, μου ζητούν, όσε ζωέ του τάξαν. Αλλή. Φορούν ρούχα, φαρδιά, αζήσουν, μου ζητούν, όσε ζωέ του Όπω μου έλεγε η Πέννη εδώ ακούγοντας το κομμάτι είναι ένα τραγούδι, υπογραφή Μαρία Καναβάκη, έτσι. Ναι, original, ναι, ναι, ναι στάμπα. Η οποία Μαρία, μου φαίνεται, την έχεις να σου ετοιμάσει τους <laughs> δισκούς και έχει αμελήσει να προχωρήσει το δικό της το τρίτο άγγιδο. Πόσο ξέρω, σύντομα καλά. θα το κάνει. Τη έχω αφήσει το ελεύθερο τώρα. <laughs> Τη είπα ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε άλλο δίσκο άμεσα, οπότε μπορεί να κάνει τώρα τα δικά σου. Όχι, αφού με δείγμα αυτά. Ε, ναι και αυτό που ακούσαμε τώρα, τα ρούχα φαρδιά, νομίζω ότι είναι καιρός, ε, Μαρία, να ετοιμάζεσαι. Πάμε τώρα στο ε, νούμερο 10. Ωραίος τίτλος και αυτός, είναι μέσα στη λίμνη του καφέ. Και η στίχη, ε, μια έκπληξη και εδώ, είναι της ε, Λιζέτας, της Καλημέρη και η μουσική δική σου. <ΣΣΣΣΣΣΣ> ναι, το είχα πολλά χρόνια αυτό το το τραγούδι στο σιρτάρι το, ο, μέσα στα πολλά που κατά καιρού μου έδινε η Λιζέτα γιατί η Λιζέτα έχει την ευχέρεια να γράφει, να γράφει, να γράφει και μετά να τα μοιράζει, δεν έχει θέματα οπότε το ξετρύπωσα τότε μου είχε πει ότι περιμένω κάποια στιγμή αυτό το τραγούδι να του βάλεις μουσική και να το κυκλοφορήσει εντάξει λέω έτσι είσαι, τρία χρόνια μετά το έκανα <laughs> λοιπόν ε, έκανα βέβαια ένα λαθάκι αλλά ε, ξε, ε, πέρασα την επιστροφή την οποία θα ακούσουμε αμέσως μετά κάνουμε αυτή τη μικρή, το μικρό άλμα στη σειρά του δίσκου πάμε να ακούσουμε μέσα στη λίμνη του καφέ στη Χιλιζάτα καλημέρη, μουσική Πένη Παπα Κωνσταντίνου και ερμηνεία βέβαια, για ακούστε το Να δώσουν στα τρύπια όνειρά Να χτίσουν από την αρχή το ψεύτικο εγώ Να κλείσουνε τη μέρα μου μέσα στο φρούριό Να μην τραβήξω τα κουπιά, να ακούσω τις ειρήνες το μέλη μου να ξοδευτεί τροφή για τους κυφίνες Να πω εδώ ότι είναι σαν να παίζει ένας παλιός δίσκος με χαρακές, έτσι δεν, είναι, δεν ακούτε κάτι πρόβλημα, είναι έτσι η ενόχιες Θα αφήσω τον καφέ, θα σβήσω το τσιγάρο και θα κινήσω να βρεθώ στον φωτεινό του φαρό. Να μην τραβήξω τα κουπιά, να ακούσω τις σιρήνες, το μέλι μου αξοδευτή τρόφη. Για τους κυφείνε χρις τος πάβλις της κιτσάρες Τα πρωίλα μου. Εντάξει, το βγάλαμε το δισκάκι, πρέπει να το καθαρίσουμε <laughs> λίγο. <laughs> λοιπόν, ε, εδώ να, να βάλω σαν υπόκρουση να μου επιτρέψει να μην το ακούσουμε καθαρό <laughs> την επιστροφή, το οργανικό σου. Όσο και αν το αδικούμε. Μιλάμε από πάνω. Είναι το track νούμερο 9 ε, που έχει γράψει τη μουσική. Λέγεται Επιστροφή αυτό που ακούτε λοιπόν από πίσω. Αλλά ε, για να κερδίσω το χρόνο ώστε να προλάβουμε να σε ακούσουμε και ζωντανά, χρωστάμε από πριν ε, να πούμε κάποια πράγματα έτσι, για την κατάσταση που λέγαμε, για τι εταιρείε, για τα νέα παιδιά που ονειρεύονται να βγάλουν μια καινούρια δουλειά. Ε, για πες, έτσι, την κατάσταση. Δεν θέλω να χαλάσω τα όνειρα κανενό. εγώ απλά... είμαι λίγο πιο προσγειωμένη και πιο στην πραγματικότητα, ναι. θεωρώ. Ε, και πάλι όμω θα πω την προσωπική μου γνώμη, έτσι όπω έχω ζήσει εγώ τα πράγματα. Και, γιατί μιλάμε τώρα για ένα δεύτερο δίσκο. Στον δεύτερο δίσκο είχα την ευχέρεια να μπορέσω να έρθω σε επαφή με κάποιε δισκογραφικέ εταιρείε. Οι οποίε συνήθω, ξέρει, ένα καλλιτέχνη κάνει το δίσκο και μετά. Ε, το demo το ναι. πηγαίνει στι δικογραφικέ εταιρείε. Που τοντέμω, να πούμε ότι μπορεί να το είναι και είναι έτοιμη η παραγωγή. Έτοιμη η παραγωγή. παραγωγή. Δεν μιλάμε για demo τώρα, μια κιθάρα μια φωνή. Αυτό δεν περνάει ναι, με μιλάμε τίποτα. Μιλάμε είναι κάτι που το πολύ πολύ να του κάνει ένα mastering μετά. Δηλαδή... Μόνο το mastermind. Ναι. Συνήθω το φτάνουμε μέχρι την ολοκλήρωση των μίξεων και το πηγαίνουμε στι δικογραφικέ εταιρείε για ακρόαση. Έχει ήδη λοιπόν ο Καλύτερη Αυτοοικονομία το επενδύσει όλα τα έξοδα που χρειάζονται για να, το, να κάνει την παραγωγή. Ε, Δυστυχώ, ε, λοιπόν μετά αυτό και το πηγαίνει στις δισκογραφικές εταιρείε, οι οποίες ε, καταρχήν θα κοιτάξουν αν είναι κάποιο υλικό που του ενδιαφέρει ή όχι. Κατά δεύτερον ε, θα σου προτείνουν, όπως έγινε και σε μένα, να σου το εκδώσουν. Ε, δηλαδή να αναλάβουν τη διανομή γιατί ούτε κοπή σου κάνουν. Ε. Ναι, Ούτε πάλι, πάλι πληρώνει ε? εσύ για την, για την κοπή του δίσκου Τα πάντα τα πληρώνεις εσύ Στην mm -hmm. ουσία η εταιρεία, ε, η δισκογραφική θα αναλάβει τη διανομή Να φτάσει ο δίσκο σου σε κάποια δισκοπολία Και σε ρωτάω λοιπόν, γιατί αυτή η διανομή είναι κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο καλλιτέχνης μόνος του Τι είναι αυτή η διανομή συγκεκριμένα Καταρχάς για να μπορέσει ένας καλλιτέχνης να το κάνει μόνος του Πρέπει να έχει, φαντάζομαι... Θέματα ΦΠΑ, θέματα. Ναι. Αυτά τα γραφειοκρατικά. Πρέπει να έχει κάνει έναρξη επαγγέλματο. Mm -hmm. Πρέπει να έχει από πίσω εσύ στήσει μια δική σου εταιρεία στην οποία θα κόβει την ανάλογη απόδειξη. Τώρα είναι και διαδικαστικά τα οποία δεν τα γνωρίζω. Αλλά δεν μπορεί να καλλιτέχνη παρά μόνο αν κάνει κάποιε συγκεκριμένε ενέργειε. Ανοίγοντα δηλαδή μια ανεξάρτητη δσκογραφική στο όνομά Όπως του. Αυτό το κάνει πάρα πολύ. Ναι. ναι, για να μπορέσει να κάνει τη διανομή ε, mm -hmm. και να είναι νόμιμος. Και να είναι νόμιμος. Στην ουσία. Ε, κάτι το οποίο εγώ με τι δσκογραφικέ εταιρείε δεν τα βρήκαμε. Θε λίγο να με πει ανήσυχο πνεύμα. Θε να με πει και λίγο ανάποδο, παιδί. Θε να με πει και νομίζω. λίγο ότι τα λέω στα μούτρα. Όπω τα συζητάγαμε πριν, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει καθόλου αυτό. Απλά πε μα αυτό που μου και πριν. Δηλαδή, ε, ε, ποιοι είναι ώρες, Δηλαδή, υποτίθεται. Τι αντάλλαγμα έχει ε, από την εταιρεία Αυτό ζήτησα και εγώ ωραία Καλύπτω όλη την παραγωγή Μου κάνετε τη διανομή Εγώ τι κερδίζω από όλο αυτό το πράγμα Και δυστυχώς από τους περισσότερους ε... Και να πούμε εδώ παρότι ότι είχες θετική ανταπόκριση Με την έννοια ότι εντάξει κάποιοι μπορεί να πηγαίνουν στις εταιρίες Και να τους λένε όχι δεν μας ενδιαφέρει Εσύ ε, είχες είναι. από πολλέ εταιρείε το νέο ότι είναι εντάξει η δουλειά αλλά δυστυχώ δεν μπορούν να μου κάνουν τίποτα πέρα αυτού του ναι. ναι. Κοινώ δηλαδή, ε, κάποιοι μου ζητήσανε τα πνευματικά δικαιώματα του δίσκου. Δηλαδή, μέχρι και αντί να παίρνει αυτά τα λίγα ευρώ, πάρα πολύ λίγα που είναι τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού, να τα παίρνει η εταιρεία. Ναι. Να του παραχωρήσει δηλαδή και, τη, τα, πνευματικά και τα πνευματικά δικαιώματα. Κάτι το οποίο θεώρησα ότι είναι απαράδεκτο. Ο, όχι απαράδεκτο, είναι εξοργιστικό και μόνο να το ακούς. Αλλά εξοργιστικό επίση είναι και αυτό που μου είπε πριν. Ότι όχι απλά δεν κάνουν τίποτα Για να σε βοηθήσουν να Ξέρω εγώ να ακουστεί Σε κάποιο κάποια διαφήμιση Σου λένε ότι θα τα κάνουν ναι. Αλλά δεν στην ουσία δεν γίνεται τίποτα Δηλαδή αν ξέρεις λίγο πώς κινείται ο χώρος mm -hmm. Βλέπεις κατά καιρού ότι όσοι καλλιτέχνες έχουν μπει στη διαδικασία να πιστέψουν ότι «Ωραία, θα δώσω εγώ την παραγωγή μου και η δισκογραφική θα αναλάβει να μου κάνει κάποια διαφήμιση», οτιδήποτε δεν γίνεται τίποτα. Και επίσης, το εξοργιστικό που έλεγα, σου λένε «Για δώσε μας και ποσοστό από τι ζωντανέ σου εμφανίσει. Ναι, γιατί σε κλείνουν με ένα συμβόλαιο μετά αυτές οι ωραίες οι δισκογραφικές, οι οποίες σου λένε στο συμβόλαιο ότι... Ανεξάρτητα από το αν θα κλείνει εσύ τα live ή αν θα τα κλείνουμε εμεί τα live. Με λίγα λόγια, σου δίνει μια υπόσχεση ότι θα βοηθάνε όπω και ξέρουμε ότι. Κανεί δεν το κάνει και μόνοι σου τρέχει να φωνάξει τον κόσμο, να έρθει στο live, Ακριβώς. να κλείσει το χώρο. Δηλαδή πάλι μόνοι σου είσαι σε αυτό, Ακριβώς. και όμω να βγάλουν ποσοστό από τα όποια έσοδα. Από, από το τίποτα δηλαδή που δεν έχουμε. Το κανένα. live. Και να πούμε εδώ για να μην νομίζει ο κόσμο ότι μιλάμε τώρα, και δεν λέω μόνο για τώρα τι δύσκολε εποχέ. Ε, εγώ θυμάμαι και από πριν, από το 2008 ότι για να κάνεις ένα live ε, και να... Ε, βγουν τα έξοδα θέλει πάρα πολύ κόσμο το οποίο είναι αδύνατο για να είναι εμφανιζόμενο καλλιτέχνη δηλαδή θέλει 300 άτομα ξέρω εγώ για να πεις ότι ε, αυτό τα... δεν τα οπότε μιλάμε για live των 50 με 100 <ΣΣ> ανθρώπων ε, οι οποίοι αν βάλετε κάτω το εισιτήριο και το ποσοστό που κρατάει το, ο χώρο, ε, δεν φτάνουν ούτε για τα, για τα αμεροκάματα των μουσικών, ούτε για τα φώτα ούτε για τα, τα ηχητικά, ναι, ούτε για τίποτα για αυτό και, εγώ αποφάσισα... και σε αυτά λοιπόν θέλανε και ποσοστό ναι, ναι, γι' αυτό και εγ Φεβρουαρίου που θα γίνει η παρουσίαση του δίσκου. Ε, λόγω πολύ καλή συνεννόησης με το μαγαζί, η είσοδος θα είναι μόνο 3 ευρώ. Τρία yeah. ευρώ είσοδος 3 Στο ευρώ stage είσοδος. 25, στο περιστέρι. Ε, και βάσει καταλόγου, μετά όλα τα ποτά, οι μπύρε, τα κρασιά. Οπότε θα είναι πάρα πολύ χαμηλό το κόστο για κάποιον αν θέλει να έρθει να μα δει. Έτσι. Λοιπόν, εγώ να σου εφηχθώ να έχει ε, πραγματικά πολύ κόσμο στην παρουσίαση αυτού του πολύ ενδιαφέροντος δίσκου. Το λέω πολύ με χαμηλή έκφραση γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που θα τον ξανακούω θα με κερδίζει και ακόμα περισσότερο πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι εδώ έχουμε να πούμε πράγματα είναι το soundtrack της ταινίας Dissolve του Λάμπρου Γεωργόπουλου. Γεωργόπουλου είναι διαγωνιστική ταινία Μικρού Μήκους η οποία έχει ήδη προκριθεί σε πάρα πολλά φεστιβάλ και έχει πάρει και διακρίσεις και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γι' αυτό γιατί και ο Λάμπρος είναι ένας νέος σκηνοθέτη ο οποίο στην ουσία ήταν η δεύτερη απόπειρα στο «Να γυρίσει μια ταινία» και με πάρα πολύ χαρά συνεργάστηκα μαζί του και βγάλαμε το soundtrack. Κλείνουμε λοιπόν την παρουσίαση του άλμπουμ «Ο Νοτιάς των Λίγων» με το κομμάτι από το τέλος στην αρχή». Έχει γράψει καναβάκι πάλι, έχει Α, γράψει τους στίχους. Μάλιστα, για να το ακούσουμε και σα θυμίζω αμέσως μετά θα χαρούμε την Πέννη να μα τραγουδάει ζωντανά με την κιθάρα της. Για να ακούσουμε λοιπόν το από το τέλος στην αρχή. Στην <Συσχελίου> 1, <Συσχελίου> <Συσχελίου> Κύριες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ακούγεται το musicράδιο. στην παρέα μα είναι ο ξένο Χαρή και επισκέπτε, ναι. Μου, έχουμε ένα ενδιαφέρον βέβαια μήνυμα. το σποτάκι στην Señorina monachita, heaven, Κυρίες ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven. Διόφωνο του και συγκεκριμένα την εκπομπή κυριακάτικη επισκέπτε, όπου ο Χάρης Αρώνης έχει πάντα ε, έναν ε, καλεσμένο ή περισσότερους να παρουσιάζουν τι δουλειές τους. και σήμερα έχουμε την παίρνει Παπακοσταντίνου όπου με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε το από το τέλος στην αρχή το οποίο είναι soundtrack της διαγωνιστικής μικρομικούς ταινία Dissolve του σκηνοθέτη ε, Λάμπρου Γεωργόπουλου ολοκληρώσαμε την ακρόαση αυτού του πραγματικά αξιόλογου άλμπουμ, το οποίο ε, όπως γράφουν και οι ακροατές εδώ στο τσάτ, έχει κάθε φορά και διαφορετικό άκουσμα έχει φυσικά, θα προσθέσω εγώ την κοινή ε, γραμμή, η οποία ενώνει ε, υπάρχει μια κλωστή που δένει όλα αυτά, σε ένα Uh, προσωπικό ύφος δηλαδή αφήνεις το στίγμα σου και σαν ερμηνεύτρια και σαν uh, δημιουργός uh, παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ διαφορετικά uh, ακούσματα ασυνήθιστο θα έλεγα χρώμα, δηλαδή δεν έχουμε συνηθίσει σε νέες παραγωγές πάρα πολλές τέτοιες και ζεις τον καιρό σου, τουλάχιστον μουσικά την κοιτάω να μου καμουγελάει την παίνει, έχει όταν την λένε της αγαλιά ένα, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι να <laughs> <μιώ> πω <laughs> Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σκεπτικό ήταν αυτό ακριβώ, χάρη και χαίρομαι πάρα πολύ που και ο κόσμο το αντιλαμβάνεται έτσι, γιατί με ρωτάνε τι δύσκολο έκανε. Για να μπει κατευθείαν η ταμπέλα, ναι. αν είναι έντεχνο ή αν είναι λαϊκό, ή αν είναι παραδοσιακό. Γιατί πραγματικά είναι δεν αυτόν, έχω την να απ. Να ναι, δεν έχω τι τι να απόγω. Αλλά είναι τώρα η ώρα μισή ώρα, πριν το κλείσιμο και πριν την παράδοση τη κοινάλη στην αγία και τι δύσκολε καταστάσει τη. Να χαρούμε την Μπέννη να μα τραγουδάει ζωντανά. Λοιπόν, τι θα πει. Κι όμω η καταρχήν κυθάρα είναι αυτή. Έτσι, είναι μια μικρή κιθαρίτσα. Είναι μια Μάρτιν, τρία τέταρτα. Επειδή δεν μπορεί να τη δει ο κόσμο τώρα. Ναι, η ναι. οποία είναι ειδική παραγγελία. Έχει υπέροχο. Πώ να το πω, τα πετσαρέλα. Να <laughs> <laughs> ναι, Έχει ένα δέντρο φθινοπορεινό με τα φύλλα, φύλλα του. Το δορμό ναι. του. Α, καλά, θα σε φωτογραφίσω εγώ όσο τραγουδά <laughs> και έτσι θα μπορέσουν να τη δουν και την κυθάρα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πούμε στου ακροατές Εγώ γενικά στις live εμφανίσεις που θα κάνω από τις 7 Φεβρουαρίου και μετά, Εκτός από τα κομμάτια που θα υποστηρίξω από τους δύο δίσκους που έχω, με τα παιδιά που συνεργάζομαι και θα ήθελα να ακουστούν τα ονόματά τους γιατί είναι εξαιρετική μουσική, είναι ο Γιάννη Ομουτσάκη στα Κρουστά, mm -hmm. είναι ο Αλευτέρη στα Πλήκτρα και το Σαξόφωνο, και είναι και ο Τσιχάν Τούρκογλου στο Τσέλο και στο Σάζι. Mm -hmm. Ο Τσιχάν είναι μουσικό ο οποίος μένει εδώ τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα... και ασχολείται πολύ με την ελληνική μουσική. Οπότε εμείς με τα παιδιά είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό φέτος. Παίρνουμε παραδοσιακά, λαϊκά και ρεμπέτικα κομμάτια... και τα διασκευάζουμε σε φανκ, jazz. Δηλαδή, κάτι λίγο παραπλήσιο με αυτό που έκανα με τη διασκευή που υπάρχει μέσα στο δίσκο, με τον Πουρνοβαλιό Μανέ. Ναι. Κρατώντα όμω το τραγούδι μα, να το πω αυτό γιατί έχει σημασία, την ε, καθαρή. Το ε, τραγούδισμά ε, μου κρατάει την καθαρή μορφή του τραγουδιού και αυτό είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μπορούν και οι ακροατέ που έρχονται στα live να τραγουδάνε μαζί μου. Mm -hmm. Δεν ήθελα δηλαδή να κάνω κάτι το οποίο δεν θα έχει καμία συμμετοχή ο κόσμο. Απλά μουσικά δεν θα ακούσουν. Τίποτα από αυτό που περιμένουμε <χι'> Και κάτι τέτοιο Με κάτι τέτοιο θα Με <χι'> κάτι τέτοιο θα κάνουμε Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που θα παρουσιάσω στο, Στις live εμφανίσεις Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου παραδοσιακό κομμάτι Η βοσκοπούλα Αν το έχεις ακούστα που... Αυτό <χι'> Το οποίο φυσικά το έχουμε λίγο πειράξει Μόσες δυνατότητες τώρα έχουμε έχουμε μπορώ να δείψω μόνο, ναι. Αλλά κάτι θα καταλάβουμε Για πάμε. Peace Peace up. Με φίλησε στο στούρκο. μικρός ακόμα μεγάλωσα και την ζητού μάλλον η καρδιά Κόσμος, έτσι ώστε και το χειροπρότημα να ήταν αυτό που σου έπρεπε. Βέβαια, έχω τι αντιδράσει ε, εδώ από το δωμάτιο επικοινωνία του Music Heaven Radio που πραγματικά ε, πολλά θαυμαστικά και για την ερμηνεία και για τη φωνή και για όλα. Και πού να ε, δούμε αυτό το κομμάτι μπαίνει, Πού να μπαίνουν από φίλου και ε, η ορχήστρα. Τρελαίνουμε δηλαδή. Είναι η καλύτερη μου στιγμή. Είναι... Είναι κάποια κομμάτια τόσο αγαπημένα μου Τα οποία τα, τα έχουμε, τους έχουμε δώσει άλλη πνοή, άλλο, άλλο πράγμα Δηλαδή όταν εγώ άκουγα αυτό το κομμάτι από τη Βιτάλη ναι. Η οποία το έχει πει ονειρεμένα ναι. Ονειρεμένα όμως δηλαδή ε, Και, και ξαναβρίσκομαι τώρα σε αυτή τη θέση Να τα ερμηνεύω και να έχουν πάρει ένα εντελώ άλλο πράγμα είναι, είναι πολύ ωραία αίσθηση πραγματικά όσοι μπορείτε στις 7 Φεβρουαρίου στο Stage 25 στο Περιστέρι θα είναι μια υπέροχη βραδιά δεν είναι μόνο που θα ακούσετε αυτά τα όμορφα τραγούδια που παρουσιάσαμε στο CD αλλά και γενικά όλο το πρόγραμμα της Πέννης Παπα είναι μελετημένο είναι ένα και ένα και οι μουσικάρες δηλαδή που... ενώ οι μουσικοί <laughs> τα άτομα ενώ οι μουσικάρες που θα παίξουν Α, αυτό είναι για μένα ψυχαγωγία ο συνδυασμό και της διασκέδασης και του τη ψυχή δηλαδή κάνω ένα βήμα παραπάνω σε αυτά που νιώθω, σε αυτά που Αυτός φεύγοντας τα σκεφτώ Αυτό είναι ο σκοπός και για τον κόσμο που θα έρθει έτσι δύο ορίτσες, δύο και κάτι ορίτσε να τα αφήσουμε λίγο όλα στην άκρη και να περάσουμε καλά να περάσουμε καλά αλλά επικοινωνώντα και με τις ε, ρίζες που έχει αυτή η υπέροχη ελληνική μουσική στην οποία θέλουμε να την πάμε παραπέρα αλλά δεν θέλουμε να ξεχνάμε και από πού ξεκινάμε Αυτό ήταν λοιπόν η Βοσκοπούλα και... Μια πολύ ωραία ιστορία αγάπη, βέβαια έτσι ε, Βέβαια Η οποία όμως δεν είχε έτσι ο τέλος κάποιος, Δυστυχώς ναι. και... Δεν πειράζει, πειράζει. Ήταν μικρό ούτως ή <laughs> Είχε χρόνια μπροστά του Λοιπόν δεν σα σε ξεκουράσω Εκεί όπω είσαι μαγαλιά την κιθάρα σου ε, πάμε στο επόμενο Λοιπόν ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι Γνωστό στους περισσότερους Το οποίο επίσης πειραγμένο Με έναν πολύ αγαπημένο έτσι, Και ιδιαίτερο τρόπο γιατί Για να μπορέσεις να πειράξει κάποιο κομμάτι Πρέπει να τα αγαπάς πολύ Και να τα σέβεσαι βέβαια Ακριβώς Γυφτοπούλα στο χαμάμ Έλα Για να δούμε Τι ατμόσφαιρα θα πάρει η γυφτοπούλα στο χαμάμ Το πόλα στο χαμά κι εγώ πληρώνω, μπύρτα Όσα Όσαν όσα τα πληρώνω, να σε βλέπω, Για να μπεις να κάνεις μπάνιο, να μην πέσω και αποθάνω την πυρήπη Όταν βάνει στο τσεμπέρι το λελούδι στο αυτί Τα τσιγάρανε στο χέρι Και στα κέντρα περπατής Να χαρείς την εμορφιά σου Το φουστάνι το μακρί Τα ψηλό σου το τακούνι Περπατάς και τρεμιγείς Στο πουλά μου γλυκιά μου έχει κλέψει την καρδιά. Μ' κάνες να τρελαθώ. Για τη φωσή αγαπώ. Να χάρη την έμορφιά σου, την ποδιά σου, τη χρυσή. Αχ ξεκάλτσο τι γυρίζει και φτωπούλα μου εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τουρκάνη σερομιά, για να για φραντζέζα. Και έχει τόσοι Όταν βάζει το παπάζι Με τη φούντα τη χρυσή Τρέμει ο ουρανός να πέσει Με τα αστέρια του μαζί Εγώ θα πω απλά τις τέσσερις λέξεις που μας γράφει η Μεριόμικρον Του δίνει άλλη διάσταση Έχουμε μάθει εμεί σε αυτό το τσιφτετέλι, Όπως εκτελείται συνήθως τα κέντρα αυτό το τραγούδι α, Αλλά και ακόμα και η πρώτη, πρώτη του του έτσι; έτσι ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε αυτό το γλετζέδικο το τσιφτετέλι, ναι. να... Λίγο πιο λίγο από ό,τι του δώσαν αργότερα σίγουρα, δεν το... Είχε... και η γλυκερία όμως τα ερμήνευσε με εξαιρετικό τρόπο ναι δεν κρίνω απλά είναι αυτό που γράφει η γκου ότι αυτό είναι η αυθυντική έννοια της διασκευή, χωρίς να κάνεις πράγματα που να είναι αμαρτία ύβρις του δίνεις τελείω άλλη ατμόσφαιρα δηλαδή εδώ φαίνεται όλος ο πόνος όλη, ε, η, ο καημό της αγάπης είναι, είναι άλλο πράγμα μπράβο πολλά μπράβο και λέω, εγώ, τα λεγότα γράφουν και οι ακροατέ μα εδώ στο δωμάτιο επικοινωνία. Και οι ντροπαλοί επισκέπτε με μηνύματα και όσοι είναι μέσα στο δωμάτιο επικοινωνία. Συγχαρητήρια από όλου, Να είναι καλά, ευχαριστώ. Για να σε ξεκουράσω λίγο, καθώ έχουμε ακόμα ένα τεταρτάκι μέχρι να χαιρετήσουμε του ακροατέ μα και να δώσουμε τις σκητάλη στην Αγία και τι δύσκολε καταστάσει που θα σα κάνει παρέα για το επόμενο δύοωρο, να βάλω κάτι από το προηγούμενό σου δίσκο, το πρώτο σου, το, το φεγγάρι στην ταράτσα. Μισό λεπτάκι να βρω. Το φάκελο και να μου πεις εσύ ε, Ποιο κομμάτι θέλεις να ακούσουμε Θέλεις να ακούσουμε το ομώνυμο Το φεγγάρι στην ταράτσα έτσι. Για να το θυμηθούμε Αυτό ε, που το είχαμε παρουσιάσει ε, Στην την προηγούμενη φορά που είχες έρθει εδώ Στους κυριακάτοκους Πάντως δεν έχεις παράπονο Μία με τα φεγγάρια, μία με τους αέριδες <laughs> Το έχουμε Όχι, είναι... <laughs> το έχουμε βέβαια Φεγγάρι στην ταράτσα λοιπόν Φεγγάρι περπατά στον ουρανό, οι κεραίε στοιχισμένε προ το άπειρο. Κοιτούν σε πατρίδε ξεχασμένε, με εικόνε με γυρνούν. Εδώ μονάχα στα ψηλά η νύχτα. Και τα μιλά, δεν τρώνει για αυτά ωραία Το φεγγάρι με στον μαύρο ουρανό. Στη ψυχή μου σπαρτάρει, το τραγούδι σου γυμνό κάτω η δρόμη. Φεγγάρι στην Ταράτσα, το οποίο έχει και ένα πολύ όμορφο βίντεο κλειπ, α το πούμε. Έτσι. Όχι, α το πούμε. <συσίλυν> ένα κανονικό είναι κανονικό βίντεο είναι. Το πληρώσαμε, παιδιά, βίντεο κλειπ. <συσίλυν> <είναι. συσίλυν> Αν πάτε στο YouTube και γράψετε Φεγγάρι στην Ταράτσα, θα βγει το βίντεο και είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Για το οποίο είναι σκηνοθέτη ο Λάμπρο, ο Γεωργόπουλο, που του έγραψα εγώ μετά, το κατάλαβε πώ γίνεται έτσι, η δουλειά ναι. δηλαδή. Ωραία. Ε, ε, ε, μα αυτό είναι. Ε, να γνωρίζουμε ανθρώπου που να ξεκινάνε συνεργασίε. Έχουμε δέκα λεπτάκια ακόμη και φυσικά θα τα εκμεταλλευτούμε να σε ακούσουμε ακόμη να μας πεις κάτι ζωντανά. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα ρεμπέτικο τώρα. Έλα. Την καημένη, τη Μαργαρίτα. Έτσι. Άκου λοιπόν τι έγινε τώρα με την κυρία. Η καημένη Μαργαρίτα να ξεφύγει δεν μπορεί. Όσε πάτησε στην πίτα, μονάχη της απορρί. Την επάντρεψε η μαμά της, με τον πρωιν Και τις έχει στο όνομά τη, πριν γέρι. Παραραραμ, παράραρα ραραραμ, ταραραμ, παράραρα. Ταραραμ, παράραρα ραραραμ, Έχει μια καλή παρόγκα, μα δεν θέλει να το πει. 150 φράγκα έδωσε για τη σκεπή Έχει όλα τα πρικιά της Απορεί όποιος τα δει Ένα τρίπιο μαξιλάρι Και μια κουνιά για παιδί Στο περίπατο τη βγάζει να ζηλεύει η γειτονιά και τα λούσα που τις βάζει δεν τα βάζει άλλη καμιά Τη βοήθησε η τύχη κι είναι σ' Τ φράγα έχει πίχει το φουστάνι που φορί Άραρα παραρα αραρα παραρα Έτσι τώρα η Μαργαρίτα έχει όλα τα καλά. Πάτησε γερά στην πίτα και έχει και πολλά λεφτά. Μένα δίφραγκο γυρίζει ποτέ εδώ και ποτέ εκεί. Με 50 δραμμιαρίσει την περνά την Κυριακή. Υπέροχα, υπέροχα, Βρεσουπένη. Αν δεν ήξερε, λέει η Μέρι, όμορφη του τραγούδι τη Αμπατζή, θα το αναγνώριζα με τίποτα. Αυτό, βράβο. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι ποιοι κάνουν και τα πειράγουν δηλαδή αν δεν έχεις ζήσει και μελετήσει αυτή τη μουσική και δεν την αγαπάς δεν μπορείς να την πειράξεις όμορφα συγχαρητήρια λοιπόν να χαιρετήσουμε την Google που ήταν στην παρέα μας και έχει πάθει πλάκα με τη χρειά σου γεια σου, ευχαριστούμε για την παρέα και να καλωσόρισω τον Φίλιππο τον φίλο μου και την ίσως που ήρθαν στην παρέα μας σε λίγο η Αγία θα σας πάρει υπό τη σκέπη και τις όμορφες μουσικές της εμείς φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά αυτής της εκπομπής. αν και για να δω κάτι πριν βάλουμε ένα κομμάτι πάλι από τον δίσκο έτσι να κλείσουμε θέλω πριν από αυτό πένι, βρήκα εδώ ε, μια live ηχογράφηση δικιά σου, εδώ που μα έπαιξε ζωντανά, από την προηγούμενη φορά που mm -hmm. είχε έρθει. Οπότε, α βάλουμε και ένα παραδοσιακό, καθαρό παραδοσιακό και μη πειραγμένο. Να βάλουμε το γιατί που μου δεν κελαϊδείς όπω το είχε παίξει ε, τραμούδι, με ναι. το πολιτικό λαγούτο σου. Το γιατί που μου δεν κελαϊδεί, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε πει εντελώς σαν καπέλα. Είναι ένα θρακιότικο. Mm. Θυμάμαι που είχε έρθει με το πολιτικό με, λαγούτο ναι. Είναι ένα θρακιότικο κομμάτι, είναι τη τάβλα. Και είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια, το οποίο έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Για να τα ακούσουμε έτσι όπως το είχες ε, τραγουδήσει τότε και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από το ονοτιά των Λίγων. Γιατί... Παίνει και αυτό το λεμόνο εγώ, το γράφουν και όλοι οι ακροατέ μας στο Music Awareness Radio, συγχαρητήρια. ευχαριστώ. Α, θα κλείσουμε, εδώ θα σας χαιρετήσουμε. σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και ευχαριστώ και τους ακροατέ μας που άκουσαν τόσο έτσι προσεκτικά την δουλειά σου. Παρουσιάσαμε τον Οτιά των Λίγων και έτσι θα κλείσουμε με το μόνιμο κομμάτι. Ε, υπενθυμίζω ότι εκτός από σένα που τραγουδάς ε, είναι και η ηθοποιώση Καλλιρόη Μυριαγκού που έχει κάποια ας το πούμε απαγγελία μέσα και ε, είναι μουσική Χάρη Τσεκούρα και στοίχη Κατερίνας Δήμα. Με αυτό θα σας ε, καλησπαιρίσουμε όλους, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, ε, πάλι με μια νέα δουλειά και μια νέα ε, πρόταση ε, που θα είναι εδώ οι καλεσμένοι μας. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Ε, Ήταν μια από τις πιο όμορφες εκπομπές εδώ που έχουμε κάνει. Ε, να είσαι καλά πένι. Να είσαι καλά χάρη. Πολλά φιλιά σε όλους και καλή αντάμωση να έχουμε παιδιά. Καλή αντάμωση. Μην ξεχνάτε 7 Φεβρουαρίου στο Stage 25 ε, η Πένι Κωνσταντίνου θα παρουσιάσει αυτή τη δουλειά που ακούσατε σήμερα και πολλά πολλά κομμάτια όπω αυτά που μα έπαιξε με την κιθάρα τη. Γεια χαρά. Στα λόγια και στα σύνορα του νου, εγώ είμαι εδώ με μια αγάπη που αντέχει. Μάσου πια γύρω, και αν πας να ονειρευτεί, του ανέμου η ψυχή, εδώ θα σου Δεν μπορούν να μας χωρίσουν Τι είσαι αστέρια άλλου ουρανού Τις νύχτες πέθεις, μα ευχή μου σε προσέχει Κόντρα στα λόγια και στα σύνορα του νου